αριστερά, ναι. έχει μια άλλη λογική και μια άλλη ηθική στα ζητήματα αυτά σε ποια δεν ζητήματα δε, δε, ε, οτάξει, δεν Είναι αριστερή η Φόρη ε? Η Τάς. ο φόρος άμα αριστερό πρόσωπο η Φόρη δεν τους έβαλε η κυβέρνηση το ποιος αυτή ποιος τους έβαλε η Φόρη δεν του έβαλε η κυβέρνηση αυτή ένα ωραίο ερώτημα και μια ωραία διαπίστωση από τον Παναγιώτη Κουρούμπλη Ότι του φόρου δεν του έβαλε η κυβέρνηση. Και βεβαίω οι δημοσιογράφοι, ο Τζούνος και ο Κούτρα, ρωτάνε γιατί τον είχαν χθε, ποιοι βάλανε του φόρου. Γιατί είναι ένα ωραίο ερώτημα και εφόσον το ξεκινάει έτσι ο κύριο Κουρουμπλή, υπουργό πασοκοκρατούμενο και στην πασοκοκρατούμενη εδώ κυβέρνηση, έχετε όλη την απορία να μάθουμε ποιο ακριβώ έχει βάλει του φόρου, αφού δεν του έχει βάλει η κυβέρνηση. Και αριστερά έχει μια άλλη λογική και μια άλλη ηθική στα ζητήματα αυτά. Σε ποια δεν ζητήματα, κύριε Φόρη. Είναι αριστερή η Φόρη. Ο, ο Φόρος, άμα Φόρ... και αριστερό πρόσωμο, Ο δεν του έβαλε η κυβέρνηση το... αυτή. Η... έβαλε. Η... Αυτή... η συμφωνία που έγινε. η συμφωνία που έγινε. Κακή συμφωνία, πολύ κακή συμφωνία που μόνη της βάζει φόρους χωρίς να μας ρωτάει εμάς εδώ ή να ρωτάει την ελληνική κυβέρνηση. Έτσι γενικώ, σύμφωνα με τη λογική του κυρίου Κουρουμπλή, η συμφωνία βάζει τους φόρους. Τώρα, να ρωτήσει κάποιος τη συμφωνία, ποιος τη φέρνει, ποιος την υπογράφει... Περιτέ ερωτήσει νομίζω, γιατί μόλι καταλάβαμε ότι η λογική έχει σταματήσει. Μα δουλεύει κανονικά. Το κάνουν και οι άλλοι, το κάνουν και ο Κουρουμπλίτ, γιατί όχι. Μα τρολάρει. Ε, λέει αστεία. Δεν καταλαβαίνει τι λέει. Α πάρουμε και αυτή την εκδοχή. Όλα μαζί παίζουν. Αν και νομίζω ότι επικρατέστερ είναι. Μα δουλεύει κανονικά και στα μούτρα κατευθείαν όπω το κάνουν. Με πολύ μεγάλη επιτυχία και ανοχή, γιατί η επιτυχία η δική του οφείλεται στην ανοχή τη δική μα. Υπουργοί, Πρωθυπουργοί των τελευταίων μνημονιακών κυβερνήσεων και της τελευταίας κυρίως μνημονιακής κυβέρνησης που είναι και η τρέχουσα κυβέρνηση και πόσο ακόμα κανείς δεν ξέρει. Έτσι λοιπόν η Συμφωνία έβαλε τους φόρους, όχι η κυβέρνηση. Ε, δεν ήθελε η κυβέρνηση αλλά ήρθε η Συμφωνία από μόνη της από πάνω και έβαλε φόρους. Ε, διαβάζουμε και ακούσαμε χθε ότι στην Ευρώπη και στο Eurogroup Έγινε μια πρόταση από την ελληνική κυβέρνηση για κάτι πλεονάσματα, 3,5% για τα επόμενα τρία χρόνια μετά το 18 ή 3% για τα επόμενα πέντε χρόνια μετά το 18. Παρ' όλα αυτά δεν έγιναν δεκτά έτσι κι αλλιώ. Δεν έχει σημασία να κρατήσουμε τα ποσοστά. Αυτά τα ποσοστά τα ήθελε ο Σαμαρά, δεν τα ήθελε ο Αλέξη Τσίπρας. Κατηγορούσε ο Αλέξης Τσίπρας τον Σαμαρά. Έπεσε ο Σαμαρά μεταξύ άλλων και για αυτό το λόγο. Ήρθε ο Τσίπρα για να μην από αυτά τα ποσοστά. Και τελικά αυτά τα ποσοστά τα προτείνει ο Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούμε θα να ανοικοδομήσουμε ναι. την οικονομία με τη λογική των πλεονασμάτων του 3,5% και του 4,5% σε, σε μια οικονομία που έχει 6 χρόνια ύφεση που έχει 30% ανεργία που έχει διαλυμένη υπαραγωγή βάση Αυτό είναι το γενικό πλάνο Ο Τσαουσέσχου στην Ρουμανία τα έκανε <Τοζει> Αυτά μόνο ο Τσαουσέσχου στην Ρουμανία τα πλάνο. έκανε. Τα πρωτογενή πλεονάσματα με δεδομένα τα αποτελέσματα της υφεσιακής εξαετίας σε κράτος, κοινωνία και εργαζόμενους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1,5 με 2%. Πολύ ωραία τα έλεγε στο παρελθόν ότι αυτά μόνο Τσαουσέσκου που δεν έκανε αυτά, κάτι άλλα αντίστοιχα ή χειρότερα, δεν έχει σημασία τι έκανε Τσαουσέσκου, αλλά η σύγκριση και μόνο δείχνει την αντίληψη. Πολύ σωστά τα έλεγε, το λέμε συνεχώ. Αυτέ οι παρατηρήσει, οι διαπιστώσει για τον πολύ κακό Σαμαρά και για τα πλεονάσματα που τότε δέχονταν είναι σωστέ του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο που αυτό τώρα κάνει αυτά που ο Σαμαρά τότε έκανε, αλλά δεν υπάρχει και κανεί από την άλλη να του πει, τα κάνει όπω συνέβαινε πριν δύο χρόνια. Η κυρία Φωτίου, η οποία είναι Υπουργό αυτής εδώ της κυβέρνησης ε, αναλύει πώς ακριβώς βλέπουν ω αριστεροί πάντα όλο αυτό που συμβαίνει και τι θέσει επιφυλάσσουν στον λαό. Εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε αυτό που υποσχεθήκαμε το Σεπτέμβριο του 15 στον ελληνικό λαό. Δηλαδή εκλοβισμός. Εκλογισμό στη φτώχεια. <Καιριασός> Εγκλωβισμό στη φτώχεια. <Καιριασός> <Καιριασός> <Καιριακός> και γι' αυτό, αυτό τον σκοπό θα τον υπηρετήσουμε με όλε μα τι δυνάμει και όλο το πάθο που από πανέκαθεν είχε η αριστερά. <Καιριασός> Με πάθο, λοιπόν, με πάθος, θα το υπηρετήσουν τον εγκλωβισμό στη φτώχεια. Περίπου έτσι το είπε, δεν έχει σημασία, αλλά αυτό θα κάνουν. Τα έχουμε πει εδώ. Είναι ένα κανόνα τη εκπομπή, ο βασικό και ο πρώτο. Ό,τι ακούγεται, αυτό εφαρμόζουν. Δεν σημαίνει ότι το έχουν πει. Δεν χρειάζεται να το έχουν πει. Ακούστηκε, άρα εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί ανεξαρτήτω ποιο κυβερνάει. Εδώ όμω έχουμε και την παραδοχή ότι είναι αριστερή. Και με ομικρογιώτα και με ήττα. Και επειδή έχουμε αυτή την παραδοχή, να ακούσουμε και άλλη μια πολύ πιο καθαρή ή πιο καθαρή δήλωση τη κυρία Φωτίου. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να χάσω την καρέκλα μου. <σομίου> δηλαδή με συγχωρείτε, απαταιώνε είμαστε. <σομίου> ναι! Εγώ προσωπικά, δεν θέλω να χάσω την καρέκλα μου. Σωστό είναι αυτό και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Κανεί δεν θέλει να χάσει την καρέκλα τη έχουμε εμεί λόγου να είναι εκεί, διασκεδάζει τον ελληνικό λαό. Προσφέρει ω αριστερή με πάθο, προσφέρει στον τόπο και με γράφει κεφάλαια καινούργια τη αριστερά με μοναδικό τρόπο είναι η αλήθεια πρέπει να το παραδεχθούμε. Αν δεν είμαστε κάνομε ικανό, ικανό πηγμένη από αυτήν την αριστερά και το πάθο που έχει κυρία Φωτίου και η Πολύπρι αριστερή. Έλληνε υπάρχουν και οι απέναντι. Θέλω λοιπόν και σήμερα, εδώ πέρα, την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας να πω στου Έλληνες, εμπιστευθείτε μας, ξέρουμε πώς να φέρουμε δουλειά στην Ελλάδα. Έχουμε σχέδιο, είμαστε προετοιμασμένοι. Oh, oh, oh. Είμαστε προετοιμασμένοι. Μπούρδες. Είμαστε προετοιμασμένοι. Μαλακίες. Και είναι προετοιμασμένοι με κάθε ευκαιρία, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ήταν ο Κυριάκο, αναγνωρίσατε τη φωνή, άλλωστε ποιο άλλος θα δήλωνε ότι είναι έτοιμος και είναι και προετοιμασμένος και ζητάει από τους Έλληνες να τον εμπιστευτεί. Νομίζω είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, κάπως έτσι ξεκινάνε όλα τα ωραία και ξέρετε πολύ καλά και πώς ξεκινάνε και πώς τελειώνουν. Εμείς διαφωνούμε με τον μπαμπά Μητσοτάκη που παρενέβαινε στα ενδιάμεσα και ε, υπέσκαπτε αυτά τα πολύ ωραία που έλεγε ο Υιός και διαφωνούμε επειδή ο Υιός έχει προσδιορίσει ακριβώς τι πρόκειται να κάνει όταν αναλάβει τα πράγματα. Αυτές οι μεταρρυθμίσει ξεδιπλώνονται μεθοδικά μέσα από το προγραμματικό μας λόγο. Και όλες μαζί συνιστούν ένα σχέδιο το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από τα μνημόνια. Ένα σχέδιο πρωτίστως ελληνικής έμπνευσης, το οποίο πρέπει να το αγκαλιάσουν και να το στηρίξουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Ψέματα, ανικανότητα, φόροι. Επαναλαμβάνω, ψέματα, ανικανότητα, φόρη. Ένα σχέδιο πρωτίστως ελληνικής έμπνευση. Όπως λέμε σχέδιο από τον τόπο σου, κατά το παπούτσι και όλα τα υπόλοιπα, σχέδιο ελληνικής έμπνευση. αυτό το επιτελείο γύρω από τον Κυριάκο έχει επεξεργαστεί το συγκεκριμένο σχέδιο. Το οποίο περιλαμβάνει όπω ακούσατε φόρου και όλα τα υπόλοιπα. Το είπε καθαρά ανικανότητα. Η ανικανότητα είναι συστατικό στοιχείο, απαραίτητο. Πάνω σε αυτό το έδαφο στείνονται όλα τα υπόλοιπα και δεν είχε την τόλμη ο Κυριάκο Μιτζοτάκη να το παραδεχθεί όπω μόλι ακούσαμε. Καμαρώνουν όλοι για τα πλεονάσματα όταν τα πιάνουν. Τα οποία πλεονάσματα οφείλονται στα ελλείμματα των ελληνικών νοικοκυριών. Γιατί κάπω έτσι πάει η ισοδυναμία, αν είναι η ισοδυναμία, αδυναμία μάλλον. Ο Τσίπρας ο Αλέξης καμάρωνε και αυτός όπως παλιότερα καμάρωνε ο Σαμάρας Μόλις πριν λίγους μήνες καμάρωνε και ο Αλέξης για τα πλεονάσματα που έχει πιάσει η κυβέρνησή του Πιάσαμε πλεονάσμα 07 το 15 όταν είχαμε δύο εκλογικέ αναμετρήσεις και άδημο ψήφισμα και capital controls Μπράβο Πιάσαμε 07 το 16 θα υπερβούμε πολύ πιο πάνω από το 05 Μπράβο και το 2017 όταν θα έχουμε ανάπτυξη 3% πολύ πιο πάνω από το 1,75%. Μπράβο! Πάνω το ένα πλεόνασμα πιο πάνω το άλλο, ακόμη πιο πάνω το άλλο δείχνει την ικανότητα των ελληνικών κυβερνήσεων, τους τρόπους με τους οποίους καταφέρνουν και πιάνουν τους δίκτες όπως τους έχουν συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους, και τώρα που μπαίνουν και τα τρία, 3,5 και όλα τα υπόλοιπα, και εκεί θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός αυτός ή κάποιο άλλο να καμαρώσει για τα πλεονάσματα. Που έπιασε η κυβέρνησή του, αφήνοντα να εννοηθεί ότι είναι πολύ ικανοί, ότι δουλεύουν με σχέδιο και βγάζουν τη χώρα από την κρίση. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι συμβαίνει το ακριβώ αντίθετο, αλλά δεν είναι τη παρούση. Αυτά τα έλεγε παλιά, αυτά τα έλεγε πριν 6 μήνε, 5-6 μήνες ο Αλέξης Τσίπρας, τι έλεγε παλιά για τα πλεονάσματα. Το πλεονάσμά του είναι σεσημασμένο για του Έλληνε και τι Ελληνίδε. Σε αυτό κρύβονται όλε οι αμαρτίε, όλε οι πληγέ, όλη η σήψη, όλη η απάτη τη κυβερνή πολιτική. Πρόκειται για απλεώνασμα δυστυχίας, τραγωδίας, ακόμα και αίματος. Πρόκειται όμως και για απλεώνασμα θράσους και απάτης. Πλαιώνασμά τους είναι σεσημασμένο. Προκειτώ όμως και για πλεώνασμα θράσους και απάτης. Εδώ είναι πολύ ειλικρινής, ειδικά στο τελευταίο, για το πλεώνασμα θράσους και απάτης. Από αυτό έχουμε όντω και μπορούμε να κάνουμε και εξαγωγή και πάνω από 3,5% και 5,5% και 10% και 25% τέτοιο πλεώνασμα. Νομίζω το έχουμε όλοι, το έχουν αναγνωρίσει οι ξένοι, το έχουν αναγνωρίσει η, η μέσα, οι δικοί μας, όλοι συμφωνούμε ότι αυτό το πλεώνασμα είναι και σε σημασμένο και κυρίως απάτης Και θράσους, εδώ ελληνοφρένια με τα πλεονάσματα τα γνωστά, 211-208-200, τηλεφωνοεπικοινωνία, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19.650, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio, παπάκι realfm.gr. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και ε, χτες είχαμε την ιστορική, όπως πολλοί την χαρακτήρισαν και όχι άδικα, Για πολλούς λόγους, απόφαση του πάγου για μία έκδοση των Τούρκων που είχαν έρθει μετά το πραξικόπημα στην Ελλάδα να ζητήσουν άσυλο ξέρετε με την επίκληση ότι εκεί αν πάνε κινδυνεύει η ζωή του στην γειτονική δημοκρατική χώρα του Ερντογάν και έκαι έκαι. Βγήκε αυτή η απόφαση, πολλά παίζονται, εθνικό θέμα είναι θέμα δικαιοσύνης, θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ηθικό θέμα, πολιτικό θέμα ό,τι θέλετε όλα μαζί και από λίγο, Όμως υπάρχει και κάποιος που διαφωνεί με όλο αυτό το σκεπτικό, το πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό του Άριου Πάγου. Δεν είναι άλλος, άλλη από την Ελένη βλονίτου, τη βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία στη Βουλή μια βδομάδα, αφού μας είχαν έρθει οι Τούρκοι, δηλαδή μια βδομάδα μετά το πραξικόπημα, είχε προβλέψει τη απόφαση θα εκδώσει ο Άριος Πάγος, και προσπαθώντας από τότε να προκαταβάλει την απόφασή του και να προκαταβάλει και το παγκόσμιο σκηνικό γιατί όταν τοποθετεί την αυλονή του στη Βουλή υπάρχουν τριγμή στο πολιτικό σκηνικό και όταν πρόκειται για τέτοια θέματα. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έλεγε τότε η Ελένη Αβλονίτου για, για, τη για την ανάγκη μη έκδοση, μάλλον για την ανάγκη έκδοση των Τούρκων στην γειτονική χώρα. Ε, τα απόνερα του αποτυχόντως πραξικοπήματος στην Τουρκία δεν μπορεί παρά να επηρεάσουν και τη χώρα μας Μπορεί η γεωγραφική γυτνίαση με την Ελλάδα να διευκολύνει την διαφυγή Τούρκων πραξικοπηματιών στη χώρα μας Βεβαίως εδώ το λόγο έχει δικαιοσύνη η οποία θα προσδιορίσει και θα αποδώσει Τις ευθύνες για το καθένα από τα πρόσωπα χωριστά ε, Δεν γίνεται όμως η ελληνική δημοκρατία να παρέχει πολιτικό άσυλο Σε άτομα που αποδεδεικμένα, το τονίζω Εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι βομβάρδιζαν, πολυβολούσαν Αδιάκριτα πολίτες από τον διαέρος, σε μέσα σε αστικές περιοχές γυριαυνου πέσει πράξει έχουν καταγραφεί σε βίντεο αποτελούν εγκλίματα κατά τι και με κανένα τρόπο με κανένα πρόστιμα Δεν πρέπει να τύχουν οι οποσδήποτε κάλυψη. έχει ναι. μια άλλη λογική και μια άλλη ηθική στα ζητήματα αυτά. Σε ποια δεν ζητήματα, ε, ε, ε, εντάξει, δεν είναι αριστερή ε, η φόρη. Ο φόρος, φόρο αριστερό, πρόσωπο τη ρευστότητα. Δεν του έβαλε η κυβέρνηση Το αυτή. Ποιο του έβαλε, η, αυτη, η συμφωνία που έγινε. Νταντά στη συμφωνία. Νταντά που έβαλε του φόρου. Άρα, αφού η συμφωνία έχει βάλει όλου αυτού του φόρου μέχρι τώρα. Ε, μπορεί από εδώ και πέρα η κυβέρνηση να προσθέσει και μερικού φόρου πάνω στου φόρου που έβαλε η συμφωνία, αφού αυτή η κυβέρνηση δύο χρόνια τώρα δεν έχει βάλει φόρου. Λογική κουρουμπλή την επεκτείνω λίγο, φαντάζομαι μου δίνει το δικαιώμα Ήταν τόση βλακή, όση βλακή ήταν και η δήλωση του κουρουμπλή. Αυτά πάνε μαζί όταν ακούς μία σχετική. Μπορεί να προσθέσει άλλε δέκα. Δεν αλλοιώνεται η αρχική σημασία και βαρύτητα τη πρώτη βλακεία. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι και κυρίω ο λαό. Έλα ρε Απόστολε, πήραν όλοι για χρόνια πολλά, σήμερα. Είναι μέρα, δεν καταλαβαίνεις Να δώσω και εγώ Λοιπόν, <Ρίως> <Ρίως> γιατί είμαι 16 ώρε στο τιμόνι και προσπαθώντα να ζω στι δύο οικογένειε. Η μία οικογένεια φαντάζομαι είναι το κράτο, αυτό εννοεί. Άμα τα μισά και παραπάνω στα παίρνει Τσίπρας, Σε ζει και αυτή την οικογένεια. <Ρίως> τα μόνα χρόνια πολλά που μπορώ να ευχηθώ λοιπόν είναι να είναι πολλά τα χρόνια όταν θα καταφέρουμε και θα ρίξουμε αυτού του ανθρώπου από πάνω που μα κυβερνάνε και να πάρουμε τη ζωή μα και τον τόπο μα στα χέρια μα για να μπορέσουμε να πούμε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Όταν το καταλάβουμε αυτό, θα μπορέσουμε να ζήσουμε όπω μα αξίζει, να ζήσουμε και τις οικογένειές μας καλά και να μην έχουμε για τα παιδιά μας στο εξωτερικό και 1,5 εκατομμύριο ανέργου. Όσο για την επέτειο, κλέμε με μαύρο δάκρυ. Και πούς ακόμα, στα δύο χρόνια είμαστε ακόμα. Αναι αυτοί και κλέμε εμείς. Και έχουν αυτοί ψηλά το κεφάλι και εμεί το έχουμε σκημένο. Πρέπει να τελειώσει αυτό και πρέπει να το σηκώσουμε το κεφάλι μας και να αντισταθούμε σε όλα αυτά για να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή. Ο καλαμόγει έχει δίκιο. από την ώρα που ξεκίνησε την εκπομπή, γυρίζει το μαχέρι στην πληγή. Το μαχέρη στην πληγή καλέ. Απλά κάνουμε μια επενθύμηση. Λειτουργούν σήμερα μήθησε. σαν αυτέ τι επενθημήσει του κινητού τέτοια φάση. Έτσι, μα υπενθυμίζει ο φίλο ο καλό είναι αυτό που σου λέει τι θαλήποιε όχι αυτό που σε γλείπει. Συμφωνώ, βλάβω, από την ώρα που τον έχω ξεκινήσει και τον, τον αγώνα, αυτό καταλαβαίνω. Από εκεί και παραγωγή. Όχι, όχι όχι. Δεν έχει από εκεί και πέρα. Δεν έχει από εκεί και πέρα, είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, όταν έρχεται τα πράγματα του από εκεί και πέρα να το μαχέρι ρουφιάνε ηλιγίρνα το εκεί να καλαλαβέντε έλα για ρουφιάνε για να το νιώθεις και αλλά θα βάλω. Έλα μωρι έλα καλέ, πρέπει να σε καταγγείλω για να φτισμώ ρε μουνάκι, γιατί δεν έχω φιλάσει όλες τις και καμιά γιαγιάκα καλά μου, για φαντάσου τι πίνεις 40 χρόνια. Έπιασα και καλά δυο γέρικα βυζιά να ξέρεις. Είναι το καλό το φιλί στη γιαγιάκα. Το έχω προτείνει, δεν μου το δίνει ο Ρουφιάννης Ιγριές. <laughs> έχω γράψει και τραγούδια για τις Ιγριές. Γερί, <laughs> γερίκα -ρι, γε βυζιά. Το βάλες το ακουστικό στην κόρη που και τα ά Πες τώρα τους συμπολίτε μας ότι εάν δεν αποφασίσουν να βγάλουν το φύδι από την τρύπα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα θα περιμένουν τσιπρέους, κούλιδες πρέπει μάγκες να σηκωθούμε και να βγάλουμε το φύδι από την τρύπα εμείς μην περιμένουμε κανένα μπούστι γιατί αυτοί τη δουλειά τους θα την κάνουν εις βάρος μας πάντα Κομοίνα, σε καλάδε, ασχολιάνω. ρε μαλάκα, είπα θα κάνω την Λουκά, θα σκεφτόμουν και πιάσω γραμμή. Έχω μήνε να πιάσω γραμμή, ρε μαλάκα. Εγώ τρελαβεί. Ναι, αλλά ήσυμα ωραία, κάνω ακού το διαλόγου Θα κάνω την Λουκά, θα και εγώ να γραμμή. Και εγώ γραμμή, δεν το πιστεύω. Έλα, το πιστεύω με τον στο Βερολίνο είμαι. Έλα, ρε, πιάνει το Λουκά, έλεσαι, πιάνε. Λε, Δεν το πιστεύω. Χρόνια πολλά, αλλά καζαφέρομαι και την Ελλάδα! <laughs> δύο χρόνια! Άλλα, χαζόλη, δύο χρόνια! Απ' χρόνια πολλά, δεν ξέρω πώ να Έγινε σε καλά! Γεια! Βρέθηκε και ένα χαρούμενο να πανηγυρίζει, ο μετανάστη από το Βερολίνο. Δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, πληροφορηθήκατε την σοβαρή σημαντική είδηση τη μέρα. Κάθε μέρα έχουμε καμιά δεκαετία σημαντικέ ειδήσει, αλλά νομίζω η σημερινή. Έχει συνέντευξη ο Σιμίτη. Και έτσι μάθαμε ότι το αντιμνημόνιο, τι ωραία λέξη και τι ωραία έννοια, τι ωραία σακούλα που μπαίνουν μέσα διάφορα. Το αντιμνημόνιο λοιπόν αυτό ε, απέκτησε βαρύτητα γιατί δήλωσε ο Σιμίτη στην συνέντευξη που έχει δώσει. Δυστυχώ είναι γραφτή, ε, δεν έχουμε, είναι κείμενο δηλαδή. Δεν έχουμε φωνούλα, τη γλυκιά φωνούλα του Κώστα Σιμίτη, δήλωσε ότι το μνημόνιο δεν ήταν μονόδρομος και έπρεπε τότε η κυβέρνηση για να τα χώσει στον Παπανδρέου επειδή πήγε στο Πασόκ και όλοι αυτοί είναι εξυγχρονιστές και κάνουν κάτι άλλο και κάτι κύκλους και τα αλλά δεν μας νοιάζουν αυτά μας νοιάζει ότι ο Σιμίτης διαφωνεί με το μνημόνιο έτσι όπως εφαρμόστηκε και ασκεί κριτική και να το έκανε κάποιο άλλος θα το πετάγαμε στα σκουπίδια αλλά επειδή το κάνει ένας βαθιά αριστερός που έχει προσφέρει στον τόπο μέσα από τις γραμμές του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ελλάδας και του Σοσιαλισμού γενικότερα ετότε νομίζω το θέμα αποκτά φοβερή και μεγάλη διάσταση Συντρόφισες και σύντροφοι υπάρχουν μερικοί στην αριστερά οι, οποία, <μμιου> οι οποίοι λένε δεν μπορεί να γίνει επανάσταση Η μέσα στο χρόνο και ο να σου ανήκει Με των ματιών σου οι κύκλοι Κύκλους Οι οποίοι γυρνάνε πως Τι γυρνάνε οι κύκλοι αυτοί Τι ακριβώς Έτσι Που αγκαλιάσανε τον κόσμο Αποδείξαμε ότι υπάρχει Αριστερά της ευθύνης Και αυτή η αριστερά της ευθύνης Είμαστε εμεί. Εδώ θα μείνει για πάντα Το ζεστό το πέρασμα μύτη εκείνο το οποίο μας διδάσκει η σοσιαλιστική θεωρία στοχεύει σε ένα σοσιαλισμό της πράξης γελάς και γίνεται μέρα η νύχτα σε συλλαβίζει μυστικά σου ψηφυρίζει να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα της δημοκρατίας, της διαφάνειας του σοσιαλισμού Hasta siempre, la, victoria siempre. Εδώ, to, το Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξή πως όταν περνάω τα σήμερα είμαι εντάξει και όταν είμαι μέσα στα σήμερα είμαι χάλια Σιμήτη Η αριστερά ναι. έχει μια άλλη λογική και μια άλλη ηθική στα ζητήματα αυτά. Σε ποια δεν ζητήματα είναι αυτά. Εντάξει, δεν είναι αριστερή η Ο φόρο απέχει αριστερό πρόσωπο. Η φόρη, ε, ε, φόρος, φόρος, Φό... πρόσημο, η φόρη δεν του έβαλε η κυβέρνηση το... αυτή. Ο οποίο του έβαλε. Η, αυτή, η συμφωνία που έγινε. Δεν μπορεί πόσο μάλλον σε έναν τυφλό άνθρωπο. Θα το ακούσουμε σε λίγο αυτό, κόλλησε. Ε, ήθελα να, το, να του κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Ε, μπορούμε, αν ψάχνουμε, να βρούμε τον ορισμό του καθάρματο να τον δώσουμε σε αυτούς που και είναι και πολλοί από ό,τι φαίνεται ε, βάζουν εφόλες ή διαλέγουν να δηλητηριάσουν σκυλιά κατοικίδια γενικότερα για τους δικούς τους λόγους ε, υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα τώρα τελευταία, έβλεπα χθες στο Δελτίο Εδίσον του α και είχε έναν τυφλό ο οποίος ο άνθρωπος πέταξε τον παστούνι είναι πολύ σημαντικό για τη δική του ζωή φαντάζομαι και είχε ένα ζώο συντροφιά, ένα σκυλάκι που ήταν Τυφλών. Ειδικά αυτά τα σκυλιά έχουν περάσει από εκπαίδευση πολύ σκληρή και είναι πάρα πολύ χρήσιμα η προέκταση της ζωής, δίνουν ζωή σε τυφλούς. Το καταλαβαίνει κάθε νοήμων όν πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Ε, λοιπόν, κάποιος άλλος, ένα κάθαρμα, πήγε και δηλητηρίας, έβαλε φόλα σε αυτό το σκυλάκι. Θα ακούσουμε εδώ τι λέει ο ίδιο και ο εκπαιδευτή του. Δεν μπορεί πόσο μάλλον σε έναν τυφλό άνθρωπο να του πάρει αυτό το δικαίωμα να του το στερήσεις. Του στερήσεις την ελευθερία του. Είναι σαν να τον βάζεις ξανά φυλακή. Φυγήκα έξω μετά από 5-10 λεπτά και βρήκα το σκυλί μου να έχει σπασμούς. Βρέθηκε στο ένα σκυλί 250 γραμμάρια από δηλτήριο και στο άλλο σκυλί ε, ένα κιλό. Στο οδηγό. Δεν υπάρχουν λόγια να το, να το εκφράσω όλο αυτό. Το τι ακριβώς συνέβη και το... Πώ το βίωσα και πώ το ένιωσα. Ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δηλαδή, η Ντάιμον ήταν μαζί μου 24 ώρε 24 ώρε. Είναι σαν να παίρνουν ξαφνικά εσένα την όρασή σου ή μία αίσθησή σου και να στην εξαφανίζουνε. Από τότε γύρισε και μου είπε: Δεν ξαναπιάνω μπαστούνι. Και σήμερα αυτό το παιδί είναι αναγκασμένο να ξαναγυρίσει στο λευκό μπαστούνι. Το οποίο είναι τραγικό. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν καθημερινά. Υπάρχουν διάφορα κρούσματα και έχουν αυξηθεί τον τελευταίο α μην κάνουμε τη σχετική ευχή που μιλάει για παρόμοιους θανάτους το προσπερνάμε επειδή είναι και δημόσιο μέσο αλλιώς το εύχομαι ολόψυχα, <laughs> την έκανε δηλαδή αλλάζουμε τελείως 27 Ιανουαρίου σήμερα 27 Ιανουαρίου του 1945 Σοβιετικά στρατεύματα, κόκκινο Κόκκινος Στρατός, απελευθερώνει, η λέξη δεν ξέρω αν μπορεί να περιγράψει το Auschwitz, Auschwitz Birkenau το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης που είχαν φτιάξει οι Να και στο οποίο είχαν εξοντωθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι υπάρχει ένα μνημείο μέσα στο τεράστιο αυτό στον τεράστιο πολύ ιδιαίτερο χώρο που έχει πλάκες κάτω στο έδαφος με ένα κείμενο που είναι γραμμένο σε γλώσσες ο, που ήταν και οι εθνικότητε των ανθρώπων που βρήκανε τραγικό θάνατο βασανίστηκαν ή φυλακίστηκαν εκεί μέσα υπάρχει και η ελληνική πλάκα η οποία λέει ας είναι για αιώνες κραυγή απελπισίας και προειδοποίηση για την ανθρωπότητα αυτός ο τόπος, όπου οι ναζί εφώνευσαν περίπου 1,5 εκατομμύριο άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κυρίως Εβραίους από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Auschwitz, Birkenau, 1940-1945. Η φωνή που ακολουθεί είναι από Ελληνίδα Εβραία τη Θεσσαλονίκης.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 Μπορώ να σα πω ότι δύο δεν και πεθάνε στα πόδια μα.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 Σαν κολέρα παντώντα πάνω στην ανεμελιά σου. και έδιπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα. Αν χάσει τα ταξικά κιάλια σου, μα πάρετε να κολώσει. Σαν κολέρα παντώντα πάνω στην ανεμελιά σου. Επειδή είναι Παρασκευή, όπω κάθε Παρασκευή, τώρα εδώ στο τέλο έχουμε τι παραγγελίε, αφιερώσει τι λέμε εμεί. αιτήματα δηλαδή του λαού που για μα είναι δέσμευση, τα υλοποιούμε και είναι ένα χάρμα ακοή και απόλαυση. Και, και, και αυτό μα πάει στο μαγκαζίνο, Νίκο Τραβελάκη, στις 2, Να θυμίσουμε ότι στι 3.30 με το τέλο του μαγκαζίνου έχουμε Γιάννα Κανέλη εδώ στο Real Σα αποχαιρετούμε, την ευχηθούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, όλα να είναι καλά. Βάλε σε παρακαλώ πολύ τον Τζίπρα και δίπλα άμα μπορείς τη φωνή του Παπατρέου. Λες και είναι από τον ίδιο πατέρα η φωνή. Κι άμα είναι, Α, δεν... δεν ξέρεις τι περπάντης ήταν ο λοιπόν. Λοιπόν, λοιπόν, ξέρεις τι έκανε. Πολίτες της Αθήνας. Αλέ, της Αθήνας. Σήμερα έχουμε ένα πανηγύρι, μια γιορτή. Γιορτή, πανηγύρι, νησταγωγία τη δημοκρατία και τη νίκης. Ο σύριζα είστε εσείς. Δεν είμαστε εμείς. Δεν είναι τα στελέχη. Δεν είναι οι βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο λαός. Εσείς είσαστε το Παρσόφ. Να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Γεια σας και με για το μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι, 420 κιλά. Τρώει εφτά κασόνια, μακαρόνια Κι όλο κάνει τούμπες και γελά Ο ΣΥΡΙΖΑ είστε εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο λαός Όταν ανεβαίνει στην τραπάλα Με πέταει ψηλά στον ουρανό Κι όποτε βουτάει στην πισίνα Φεύγει από μέσα το νερό Η Παρασκευή, άμα μπορείς βάλε αυτό με το υποβρύχιο, με τον άλλον με το στρατό. Δώσε μου ένα σήμα, ξέρω εγώ που σου λέγε. Ναι, Νίκος κούκο. Δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Κούκος, αγόρι μου. Είπα να μιλήσω με κάποιον τσακάλι να μου δώσει ένα τριγωνική διάσπαση στο ραντάρ. Είστε ο καπετάνιος στο υποβρύχιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνετε αυτή την κίνηση. Τάφτην. Κύριε Κούκο, μίχρι πρέπει να το κάνουμε γιατί πλησιάζει ακριβώς, πρέπει να βγείτε στο ρολόι ε, ε, Δεν έχετε πάρει εντολή αυτό, Συνταγματάρχη Πυρό Κάτι έχουμε πάρει, κάτι έχουμε πάρει αλλά το είχαμε ρίξει τι βασιλόπιτε. Πτιάμε βασιλόπιτε. Φτιάχνει το βασιλόπιτε μέσα στο εποβρύ. Επο θα τη φτιάξουμε απέξω στη θάλασσα παιδί μου, πώ θα γίνει. Ποιο είσαι, εσύ, παιδί μου, ποιο σε δώσει μου το όνομά σου. Ο τίτλο ο ντάτακα. Ωραία, λοιπόν, άκουσε να δει, σημειώνοσε. Υπαξιματικό. Ωραία, άκου να δει. Θέλω να μου κάνετε αυτή την κίνηση τώρα, τώρα έχει δώσει εντολλο πείρο. Εγώ σα μιλάω 12 μέτρα κατά τη γη. Φιλάρη θα είμαι. Αχνά μου να κι μαζί σου καλαπότ. Μπορεί να έρθει, θα πάρει μετάθεση αν αυτή τη Δεν ξέρω Ο τι κίνηση είναι αυτή, έχει πολλή κίνηση Καλά δεν έχετε ενημερωθεί για σας, ε, δώ, δώσ' μου σε παρακαλώ τον καπετάνιο Τη κουζίνα είμαι παιδί μου, έχω ένα τα φλουριά, είμαι αρμόδιος φλουριών Δεν είσαι διά του θαλασσαίος Όχι, αρμενιστής είμαι Α, Ωραία, ωραία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 Λοιπόν, από ό,τι θέλω για την Παρασκευή, τώρα, για αφιέρωση. Λέγε. Θέλω το τραγούδι τη Στόδη που λέει: μπήκαν, Μωρέ, μπήκαν τα γύριια στο Μαντρίγια για τα γενέθλια του ΣΥΡΙΖΑ δύο χρόνων. Για να βάζει τι υποσχέσει που έλεγε για κατάργηση και τα κτλ. 13η σύνταξη, το 14ο Ζαγορολόγι, το 751 μισθό. Και του ανθρώπου που έβαλε σήμερα στην εκπομπή που λέγανε: Βγήκε και είναι πρώτη φορά αριστερά και θα καταργήσουν τα μνημόνια που ήταν υπέρ του. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων. Θα αλλάξουμε τα πάντα, θα τελειώσει η λιτότητα, θα πάψουμε να έχουμε αρρώστους στον δρόμο, ανθρώπους να ψάχνουν στις τενεκέδε. παιδιά να πηγαίνουν σχολείο να μην έχουν να φάνε και να μην έχουν σπίτι να κοιμηθούν, θα πάψουν οι κατασχέσεις των σπιτιών. Μου, ρε, Πέμπτη δράση είναι η άμεση αποκατάσταση επαναφορά του κατώτατου μισθού Τα 751 ευρώ. Είμαι άνεργη και ουσιαστικά άσταχη μένω στο ξενοδοχείο του Δήμου Αθηναίων. Έχω κάποια μεροκάματα, αλλά ψάχνω εδώ και πολλά χρόνια για μεμόνιμη δουλειά και πιστεύω ότι τώρα κάτι θα γίνει προ το καλύτερο. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015 και τον αντικαθιστούμε με φόρο μεγάλη ακίνδυνη περιουσία. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργό που έχει περάσει και έχει Και είπε όχι, είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος Ένα το 1940 μεταξάς και ο Αλέξος Τσίπρας Έχω ένα μικράκι Ελεφάντακι 420 κιλά Πίνει αυτά κουβάδες, Λεμονάδες Κι τούμπες και γελά Και με μου να γα... <συμίσω> <συμίσω> ένα μοντέλο, πέτε. Και και πήγαμε στο βαλάντι να βράδυ. Φίλε, δεν ακούγεται άνθρωπος, επειδή κάτι για τον Μάριο. Γιατί δεν... <συμίσω> δεν ακούγεται, παιδί μου, δεν έλεγε στο συναντιόμαστε. Είμαστε με τον στο Δεν Αυτό δεν λέει. μια Να συμβαίνουνε τα πιο τρελά Στο ασανσέρ που ορκιζόμαστε Δε κρατιόμαστε Και μια μέρα θα γίνουν πολλά Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν γαμπ***μαστε Να συμβαίνουνε τα πιο τρελά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 Χωρώ τόσο την βαλίτσα Και να μην με λένε λίτσα Αν δεν φύγω να σωρώ Πέφτουμε, πέφτουμε, πέφτουμε Ζω παρένα, θα ξανασηκωθούμε Πώς θα σηκωθούμε που φτάνουμε στη θάλασσα Η Βουλή είναι σαν ένα αεροπλανοφόρο Κι αν μου πουν στο Τελωνείο Κι αν μου πουν στο Τελωνείο Τι πειρώνω θα του πω Ότι είμαι ερωτευμένη Τι δηλώνω θα του πω Πράγμα Λένα, πράγμα μαλλί ανεβαίνουμε Πράγμα μαλλί ανεβαίνουμε Πράγμα μαλλί να σταυκάλλω στα Πράγμα ανεβαίνουμε Ότι με ρωτευμένη Κι ότι φεύγω να σωθώ Η Βουλή είναι σαν ένα αεροπλανοφόρο Ένας τεράστιος οργανισμός Που δουλεύει σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο Και όλο το χρόνο Σταμάτα να κατέβω, σταμάτα να κάνεις Άντε και κατέβα Παίζουμε τα απόγευμά στον κύριο Τρέξιμο και πάλα και κρυφτό Κι στο μπάνιο μου πετάει Με την τροποσκίδα το νερό είναι <Τεσινό> <Τεσινό> το Κύριε Πρέκα, πρόσφατα ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο κύριο Κυριακό Μητσοτάκη, θέλοντα να κάνει ένα άνοιγμα ίσω στην Προσκάλεσε κάποιου ανθρώπου από το χώρο του πολιτισμού για να κάνουν ομιλίας μεταξύ, ε. αυτόν ο κύριος Ρέμος Ναι, ε... ναι. Αυτό είναι μια πραγματικά στιγμή τραγική της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να σας ρωτήσω με ποιο δικαίωμα εσείς καλείτε έναν άνθρωπο στο στην παράταξή σας όταν εκείνος με τον τρόπο που σκέφτηκε πήγε στην Τουρκία να βγάλει κάποιο δίσκο, κάτι Η στιγμή που θα αναλάβουμε την ευθύνη της χώρας πλησιάζει. Αλήθεια Κύριε Μητσοτάκη, πώς επιτρέψετε στο ρέμο. Εγώ λυπάμαι για το ρέμο. Γεια σου, Κυριακό Μητσοτάκη. Είσαι βλάκας; έτσι λέμε. Εγώ όμως νομίζω ότι είμαι πολύ έξυπνος. <συμπνου>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 Ή το ελεφαντάκι του Φίβου του Δηληβωριά που είναι και το αγαπημένο του γιού μου. Έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι. <laughs> Έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι 420 κιλά. Ή από το τζιτσάνι υπάρχει ένα στ που λέγεται τζιτσάνις για βρέφη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά πάντα γεροί. Να είστε καλά. που έχετε και κάνετε φανταστικές εκπομπές.